Τιο αργά, Δεν μπορείς να περιμένει κάτι από τον Είσαι σκλάβο του.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 Καλή σα ημέρα, κυρίε μου και κύριοι. Από το ράδιο Άρτα 101,5 εδώ είμαστε. Na, ni, na. Me, Με την εκπομπή στον τοίχο για καμιά ωρίτσα περίπου θα είμαστε παρέα. Κυρίε μου και κύριοι, όπω είπαμε, είναι η εκπομπή στον τοίχο. Είμαι ο Γιάννη Λαζάρου 2681, θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση, mm -hmm. να κόψετε, να ράψετε, mm -hmm. να μα πείτε τα ωραία σα. Mm -hmm. Εδώ είμαι θα. Mm -hmm. Υπότιτλοι AUTHORWAVE σε εδώ τις εποχές Λέμε ρε παιδί μου αν δεν ζούσες Θα μου πεις και η πλειοψηφία επισκέπτες είναι Λέμε τώρα να ήσουν επισκέπτες Και έρχεσαι ε, Έβλεπες το τι συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία, την έρημη των ηλίνον; Λοιπόν θα έλεγες Τι είναι τούτη ρε, ράμ, τι, τι, τι είναι τούτη, ρε παιδί μου, μου Τι ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι τούτη παλεύουν να πούμε για, τη, για, το, για την Ευρώπη Για το Για το Για, το, για το... Τι είναι τούτο ρε παιδί μου, θα πα, πα πα τι Έλληνοι είναι τι δώρε ρε Κυριά μου και κυριέ μου, αυτά, ό,τι και να κάνεις, όπου και να ανοίξεις, ό,τι και να ακούσεις Υπάρχει ένας σωτήρας ο οποίος κόπτεται αποκλειστικά για το δικό σου καλό, για τη σωτηρία σου διότι μην ξεχνάς ότι τα τρία τέταρτα των Ελλήνων αυτή τη στιγμή είναι υποψήφιοι, οι υπόλοιποι είναι παλαμακιστές. Και υπάρχει ένας οργασμός σωτηρίας, ο οποίος, η οποία σωτηρία τελος πάντων έρχεται από όλε τις μεριές να βρουν. Πά, κιούτ, και τρως φαλιάρες, αλλά ασφαλιάρες ευτυχίας, ευτυχίας. Πάντως, είπαμε ότι αν εξαιρέσεις του καθημερινούς θανάτους... Των ανθρώπων, τις καταθλίψεις, τη αρρώστιες ό, ό, ό, ό, Όλους του ανθρώπους που οδηγούνται στο θάνατο Έχει πολύ γέλιο η υπόθεση να, Για παράδειγμα ας πούμε Ο Πέρνων Σβάρατα στενά Τις ρούγες, τις ραχούλες Ορίστε παρακαλώ Πολλές καλημέρες Πολλές καλημέρες Να είστε καλά, να είστε καλά Να είστε καλά παλικάρι. Καλημέρα στο φίλο των Κώστα ράδι, Ο Κοζάνη Καλημέρα στην Κοζάνη Καλημέρα σε όλο τον καλό κόσμο που ακούει αλλά και δεν ακούει την εκπομπή και όχι μόνο Να είστε καλά όλοι καλή σας μέρα Λοιπόν τι σου έλεγα λοιπόν δικαί μου, Έχει πάρει τις βάρνα, τα στενά, τις ρούγε τις ραχούλες Από το Ελμούντο, το Πόρτο και στην Πράγα και από εδώ και από εδώ, Ο Αλέξης, εντάξει ο Αλέξης είναι γνωστό ότι είναι η ελπίδα του σύμπαντος Να μην ε, σας κουράζουμε όμως ε, αυτός που του γράφει τους λόγους Αυτός που του γράφει τους λόγους Έχει πολλή πλάκα Αυτόν πρέπει να τον ανακαλύψουμε μια μέρα Πώς είχαμε ανακαλύψει Το Χωμενίδη που έγραφε τους λόγους Του Γεωργίου μου, μου, Πρέπει να ανακαλύψουμε και τον συγγραφέα των λόγων του... του Αλέξη μας Διότι Ακούστε τώρα Τι του γράψε να πει ο Αλέξης Στην παρουσίαση των υποψηφίων ευρωβουλευτών Ανάμεσα στα άλλα σωτήρια, πατριωτικά, ξησηκωτικά που είπε, είπε και το εξή. σας παρακαλώ δώστε λίγο βάση αξίζει τον κόπο η Ελλάδα που οι κρατούντες ήθελαν με τα μνημόνια να κρεμάσουν το κεφάλι της στο φανοστάτη του Βερολίνου προς γνώση και συμμόρφωση των υπολείπων έχει γίνει χώρα σύμβολο της αντίστασης όπως κάποτε αυτά του γράφουνε αυτά του γράφουν και ο ίδιος τα διαβάζει και τα λέει παιδιά εδώ λοιπόν για όσους <laughs> λέμε τώρα δεν καταλάβατε γίνεται παραλληλισμός με το κεφάλι του Άρη στο Φανοστάτη λοιπόν και την αντίσταση του Άρη με την αντίσταση του Τσίριζα απέναντι στην Ενωμένη Φεουδορχο... στο φασιστική Ευρώπη για την οποία κόπτεται, παλεύει και σκίζεται η συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση Του Τσίριζα Και ο αρχηγός της ο Αλέξης Αυτοί που του γράφουν αυτά τα πράγματα Εκτός το ότι το κάνουνε Παρακαλώ πολύ ορίστε ε, ναι. Ναι. Να καλά ναι. Προσδόκα, προσδόκα Προσδόκα εσύ Ανάσταση Εδώ λοιπόν ταιριάζει Γάντι το τραγουδάκι του Νίκου Καλογερόπουλου όταν γυρίσω θα τους φιλήσω <Τι> Αλλά όπως καταλαβαίνεις, ορίστε παρακαλώ <Τι> Καλη σας μέρα <Τι> Μάλιστα <Τι> Να είστε καλά, να είστε καλά <Τι> Καλη σας μέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη Γεια σου ρε Θεσσαλονίκη με τα ωραία σου Τι γίνεται εκεί να πούμε Καπνός ο Μπουτάρης μαθαίνω Μπροστά ο Μπουτάρης Γεια σου ρε Μπαρμπαγιάννη Δημοκράτη Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη Λοιπόν να είστε καλά και όλοι όσοι ακούτε Και από τον αέρα αλλά και από το ιερό Ιντερνέδιο, Και λέει πανερχόμεθα στο θέμα Καλά ο συγγραφέα Του λόγου σου δεν έχει τσίπα Εντάξει θα μου πεις ζούμε τις εποχές της απόλυτης ξεφτύλας Όπου μπερδέψαμε τα μπούτια μας Καλά να μπερδεύαμε τα μπούτια μας Θα βγει και τίποτα θετικό Εκτός από το αποστολικό όλων των ε, παρθενοπιπίτσων Παρακαλώ Ναι θα τον κάνει μάκια μάκια <laughs> <Έλα>. <laughs> Και όμως από τι βλέπεις να σε καλά φίλε μου Να σε καλά φίλε μου Να είσαι καλά ε, Κοίταξε είπαμε την ιστορία Όχι μόνο τη γράφουν οι νικητές Αλλά και την κάνουν όπως θέλουν Σήμερα δε με τα ηλεκτρονικά μέσα στη διάθεσή τους και όλα αυτά τα πράγματα, παλιά είχαν τα μίσταρνα όργανα, τώρα τα έχουν όλα. Λοιπόν που λες, ναι, είπε, όταν θα γυρίσω θα τον κάνω μάκια μάκια, στο λαιμό και στα χιλάκια. Δεν έχει τσίπα λοιπόν, ο συγγραφεύς των λόγων του παιδιού μας, της ελπίδας μας. Ο ίδιος, πριν ξεστομίσει αυτά που λέει στο ακροατήριό του, δεν έχει τσίπα να διαβάσει το λόγο. Και Άιντε... Σο λέω εγώ απουδό Που υποστηρίζει του πειδή να γίνει δημοτικά Σύμβουλος Ο ίδιος και ο συγγραφέα δεν έχουν τσίπα Σε εκείνο το ακροατήριο Όπου βρίσκονται ασπρομάλιδες, Ακόμη και 80 και 90 ετών Παίζοντάς το με την αριστεράν ή την δεξιάν ε, Παίζοντάς το Καταλαβαίνεις ποιο Το πεγνίδι εννοώ Δεν πά να τον πιάσει ένας, για να μην τον ξεφτυλίσει Εκείνος ιδιαίτερος Να του πει ρε σύντροφε, ρε σύντροφε δεν του λες αυτόν του συγγραφέα ή τέλος πάντων δεν το βουλώνετε λίγο Που κάθεστε και συγκρίνετε τι ακριβώς Τι ακριβώς συγκρίνετε Την αντίσταση ενός λαού Το σφάξιμο κάποιον και το κρέμασμα του κεφαλιού τους στους φανοστάτες Με την αντίσταση τη δικιά σας Ποια αντίσταση ωρε! Ποια αντίσταση ωρε κομάν Ωρε Λέμε τώρα θα του πει ο, ο ακροατής από κάτω Έτου πούμε εμείς ποια αντίσταση ακριβώς κάνετε για να καταλάβουμε σεις τα δεκανίκια τόσα χρόνια του Πασόκ και της αστικής α, της αστικής της καταπιεστικής θα λέγαμε δημοκρατίας σεις που ανακατέβατε και υποστηρίζετε την τράπουλα πάντα σεις που λάβατε μέρος σε ό,τι δολιοφθορά υπήρξε σε αυτή τη χώρα σεις που διαλύσατε διαλύσατε και κατακαιρματίσατε τη λεγόμενη αριστερά ποιοι κάνατε αντίσταση και σε τι σε τι ακριβώς ο λέξη μου Τέλμη πλεις Τέλμι κειμένα Που βγάου του παιδί δημοτικά σύμβουλου Τέλμι σιω λέω Κι όμως κυρία μου και κυρία μου Αποχαυνομένοι ε, Για ίδιον συμφέρον Χιλιάδες λοιπόν ε, Συριζιώτες πια Παλαμακίζουν αυτές τις Μα, α, α, μα μ, μ, μ, μ, μ, πες το αγόρι μου <laughs> Λοιπόν αυτές τις ε, λοιπόν ναι τέλος πάντων γιατί θα είναι λέει 10 μπρο, μονάδες μπροστά στις εκλογές εκεί αιντε είστε 10 μονάδες μπροστά στις εκλογές τι έγινε η μας βέβαια οι οποίοι σας έχουμε ε, πει από τούτο το μικρόφωνο την, το, το, την προσωπική μας εκτίμηση παρακαλούμε να έχετε ε, 50 μονάδες διαφορά να κυβερνήσετε να τελειώνει το θέμα επιτέλους να τελειώνει και μεσά στο θέμα επιτέλους να δούμε τι άλλα όπλα εκτός από τα εκατομοντάδες κομματίδια όλα όσα έβγαλε το σύστημα από τη φαρέτρα του να δούμε τι άλλο έχει στη φαρέτρα του μετά και από την αριστερή δημοκρατική κυβέρνηση την οποία θα κάμνει ο Αλέξης ο ΣΥΡΙΖΑΣ μαζί με τα άλλα παιδιά να δούμε τι άλλο όπλο έχει στη στην φαρέτρα του διότι μετά και από αυτή την κατάσταση και αφού θα επιβληθούν αυτά που θα επιβληθούν, τα πράγματα στενεύουν, στενεύουν, τελειώνει η κατάσταση, η, η τελειωμένη κατάσταση στην Ελλάδα τελειώνει τουλάχιστον και πολιτικά. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει μετά, οπότε τότε θα χαράξει και, το, και την χαραυγή αυτή, τέλος πάντων, αυτό το ξημέρωμα δεν θα το κάνουνε τούτοι που λένε, λένε, λένε. Αυτοί εκείνη την εποχή θα ψάχνουν να βολευτούν με το καινούργιο σύστημα. Oh, θα ψάχνουν να βολευτούν να γίνουν καινούργιοι Γερμανουάλλοι το Ρουφιάλη. Κάποιοι οι οποίοι δεν μιλάνε σήμερα, εκείνη την εποχή που θα ξέρουν ποιον αντιμετωπίζουν, κάποιοι που σήμερα το πίνουν με το ζουμί τους, εκείνη την εποχή θα προβάλλουν μια αντίσταση. Εξάλλου, όπως γνωρίζετε καλύτερα από εμά, δεν έχουμε καταγεγραμμένη στην ιστορία... Οικονομική κατοχή Έχουμε κατοχή με όπλα Συνδυασμένη θα μου πεις με την οικονομία <coughs> Καμία αντίρρηση Αλλά καθαρή οικονομική κατοχή Και διάλυση λαού Δεν έχουμε καταγεγραμμένη Είναι η πρώτη στην ιστορία Κατάλαβες Επίσης εκείνο το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή Για αυτούς οι οποίοι Θα τα πάρουν στο κρανίο κάποια εποχή Για να κάνουν αντίσταση Είναι και το παραμυθάκι των συμμάχων θα είναι εντελώς από μονάχη δηλαδή Αλλά εκεί οδηγούνται μαθηματικά τα πράγματα Όλα τα άλλα τώρα Περί αντιστάσεων Περί ε, Και διάφορων άλλων ε, Μπλα μπλα μπλα μπλα Είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε Όλοι αυτοί όλοι αυτοί, Συμπολιτευόμενοι και αντιπολιτευόμενοι Ομάδες και ομαδούλες παλεύουν για έναν και μόνο σκοπό Για μια φεουδαρχοναζιστικό. Τσογλανοφασιστική φασιστική Ευρώπη η οποία κορίστε παρακαλώ καλημέρα κατάλαβα Καλά. Ε, η προσωπική μου άποψη Αδερφέ, στην Ήπα ε, είναι, Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα Κανένα σύστημα, καμία αντίσταση Δεν πρόκειται να ανατρέψει αυτά τα οποία Είναι προγραμμένα και να γίνουν στην Ελλάδα Αυτά θα γίνουν όλα Με έναν λαό ο οποίος παραδόθηκε Όχι απλά μαχητή, με τον κόλο τούρλα Εντάξει, όμως Στην πλήρη κατοχή Η οποία επέρχεται ως ο νουπο, Λοιπόν κάποιοι οι οποίοι το, το, το, το, το έχουν βουλωμένο σήμερα Θα αντισταθούν. Θα παλέψουν, όπως παλέψανε και άλλες εποχές, σε κατοχέ με όπλα συνδυασμένα με την οικονομία. Τώρα λοιπόν, που δεν θα έχουν και το παραμυθάκι των συμμάχων, θα παλέψουν μόνοι τους. Πού θα βγάλει, δεν ξέρω. Το πού θα βγάλει δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εκείνο όμως που γνωρίζω άριστα, εκείνο που γνωρίζω άριστα είναι ότι καμία αυτοκρατορία, διότι αυτό... Ε, δημιουργείται αυτή τη στιγμή στην, ε, από την ε, ξεφτιλισμένη Ευρώπη, δημιουργείται μια αυτοκρατορία στυλ ε, ρωμαϊκής οτιδήποτε πέστελε. Λοιπόν, θα, κρα, θα κρατήσει πόσο θα κρατήσει, Αυτό δεν το γνωρίζω. Εξαρτάται και από την κοινωνική συνοχή των υπόλοιπων λαών τη Ευρώπη. Έχουν την ίδια κοινωνική συνοχή που είχαν οι Έλληνοι, που είχαν οι, οι Ιρλανδοί, α πούμε. Έχουν την ίδια κοινωνική συνοχή οι Ιταλοί, οι, οι Πορτογάλοι, η οι άλλοι καλά για τους ανατολικούς δεν συζητάμε Αυτοί γλύφουν τις κολότριχες Τις Μέρκελ καλή σας μέρα Λοιπόν για να μπουν στην Ευρώπη Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις Θα μου πεις στη Λουκρανία Δεν γνωρίζω τι θα γίνει λοιπόν Με την καινούρια αυτή Φεουδαρχική αυτοκρατορία που επιβάλλεται Και την οποία τρέχουνε Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων Λοιπόν να συμμετέχουν παλαμακίζοντα για, Γιατί νομίζουν ότι θα φάνε κουκαλάκι από τα, αυτά που θα πετάξει η ενωμένη φάση στο μαλακισμένο ε, ναζιστική Ευρώπη. Ακριβώ αυτή είναι η δική μου άποψη. Τώρα, όλα τα άλλα αντιστάσει και λόγοι που του γράφουν του Αλέξη και ταξιδάκια στην Πενθήμερη του Αλέξη από την Πράγα στο Πόρτο και από εδώ και από εκεί, αυτά είναι ε, στα πλαίσια του περνάμε καλά και εσεί ελάτε μαζί μα και θα περάσετε ακόμη καλύτερα. Θα περάσετε ακόμη καλύτερα. Διότι τώρα, α πούμε, ο Αλέξης μεταβαίνει για να ξεδιπλώσει το διπλωματικό του ταλέντο στη Ρωσία. Θα πάει να συναντηθεί με τον Λαυρόφ, τον Υπουργό Εξωτερικών. Α, πα, πα, πα, πα, πα συναντήσει. Λοιπόν, εκεί, πέστε. Δεν καταλαβαίνω, δεν. Θα κάνουμε, έχουμε και αυτά. Λοιπόν, ε, τι σου έλεγα, Λοιπόν. Ήρθε ο Αλέξης λοιπόν. Α, πάει ο Αλέξης να ξεδιπλώσει το διπλωματικό του ταλέντο, λοιπόν. Στη Ρωσία, όπου θα συναντηθεί με τον Λαυρόφ. Ενώ επιτελείο του κόμματο. Θα μεταβεί στην Κίνα για συνομιλίες Όπως καταλαβαίνεις μεγάλε Εδώ δεν μιλάμε απλά ε, τι να, έχουν, Δηλαδή όχι απλώς έχουμε μπερδέψει Εμείς δηλαδή οι κοινοί άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουμε Από τέτοια πολιτική την κατάσταση Ο ένας πάει στη Ρωσία Οι άλλοι πάνε στην Κίνα Και πριν από όλα αυτά Σήμερα θα συναντηθεί με τον κολογλήφτη της Μέρκελ Αντιπρόεδρο της Γερμανίας με τον Γιώργ Ασμούσεν ορίστε. Μουσική ναι, όπως το στη στην μου είναι ότι δεν κάνει κουβέντα με τη Γερμανία αλλά σήμερα θα συναντηθεί με τον Κολαούζο, τον πίθηκα, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Μέρκελ, τον Γιώργ Ασμούσεν. Κύριε, τώρα και κυρία μου, εσύ Είσαι μπιτ για μπιτ δηλαδή τώρα Μπορείς να καταλάβεις αυτά Τα οποία τα οποία Όχι μόνο έχει στο μυαλό του Αλέξης Και η παρέα του βέβαια Μπορείς εσύ να τα καταλάβεις αυτά Σε παρακαλώ πολύ Προσέξτε όμως Από που φαίνεται Ότι αυτό όλο Καλά εντάξει το Πασόκ Το σύστημα Πασόκ ήταν ένα Ωραίο μελετημένο πράγμα Και έκανε ό,τι έκανε Το δεκανίκι του όμως αυτό το οποίο πρωτοεμφανίστηκε ως συνασπισμός της αριστεράς και της πρόοδου ή σκέτος συνασπισμός ή κουκουέ εσωτερικού, πες το όπως θέλεις. Λοιπόν, αυτό το δεκανίκι όλων αυτών των αθυρμάτων τόσα χρόνια, προσέξτε που καταλήγει με την πολιτική. Προσέξτε φοβερή πολιτική γραμμή που έχει. Δηλώνουν λοιπόν, αν δεν τα καταφέρουμε στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα ως κυβέρνηση, θα κάνουμε δημοψήφισμα. Κατάλαβες μεγάλε Πού καταλήγουν όλα Στο φερετζέ της δημοκρατίας Θα κάνεις δημοψήφισμα γιατί Να ρωτήσεις τον ελληνικό λαό τι Τι να τον ρωτήσεις τον ελληνικό λαό Τι ακριβώς Όταν του τάζεις από τη μία Ότι θα του κάνεις 751 ευρώ Το βασικό θα τον επαναφέρεις Όταν τάζεις ότι θα παναπροσλάβεις Όλους τους δημόσιου υπάλληλου Που απολυθήκαν Λέμε τώρα απολυθήκαν Μετακινηθήκαν τι ακριβώς δημοψήφισμα θα κάνεις oh, no. Τι ακριβώς δημοψήφι Τι θα τον ρωτήσεις τον ελληνικό λαό Αφού δεν θα τα καταφέρει Τις διαπραγματεύσεις Ποιος δεν θα διαπραγματευτεί Ο Αλέξης ή ο Δραγασάκης Ή ο Σταθάκης Παρακαλώ <Τι <Τι> Ναι Ναι σωστά σωστά και το ερώτημα πολύ σωστά είναι μετά τη δήλωση αυτή ποιος κρεμάει στο φανοστάτη το κεφάλι της Ελλάδας ο Αλέξης, η παρέα του και όλοι οι Σαμαροβενιζελοκουρελο ιστορίες το έχουνε κρεμάσει εδώ και καιρό το κεφάλι της Ελλάδας τους φανοστάτες και δυστυχο, δυστυχώς για μας, για σας ευτυχώς το καταλαβαίνουμε λοιπόν ε, αντίδραση μηδέν το λόγο σας τον προείπα και τον Πιστεύω εδώ και πάρα πάρα πάρα πολύ καιρό. Ποιος λοιπόν κρεμάει το κεφάλι της Ελλάδας στο φανοστάτι και τι ακριβώς θα ρωτήσεις το λαό στο δημοψήφισμα. Τι, τι ακριβώς θα τον ρωτήσεις. Παρακαλώ. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Καλή σας σέρα. Ναι αδερφέ, είναι αυτοί οι ίδιοι οι καθηγητάδες του ΣΥΡΙΖΑ που πριν ένα μήνα περίπου ονομάσαν την Ελλάδα γεωπολιτικό χώρο τέλος πάντων. Τι ακριβώς λοιπόν θα τον ρωτήσεις στο δημοψήφισμα αυτόν τον έρμο τον ταλέπορο το λαό. Καλά εντάξει τους δικούς σου ό,τι και να τους ρωτήσεις ναι σε όλα θα πούνε. Τον υπόλοιπο θα μου πεις Συνεργασίε, συνασπισμού, θα έχετε λοιπόν. Μαθημένοι είστε από σαν Τι ακριβώ θα τον ρωτήσει. Τι ακριβώ θα τον ρωτήσει. Τι ακριβώ θα τον ρωτήσει. Στο δημοψήφισμα. Και το ερώτημα παραμένει. Ποιο θα διαπραγματευτεί, Ο Σταθάκης, Τι να διαπραγματευτεί. Ο ίδιο δεν μα δήλωσε πόσο καιρό πέρασε. Ότι το 5% είναι απεχθέ, το 95% είναι ε, μια χαρά χρέο και πρέπει να το αποπληρώσουμε. Ο ίδι, οι ίδιοι δεν μας δηλώνετε αυτά που μας δηλώνετε καθημερινά Εκτός από τις σχολικές εκδρομές στην Πορτογαλία, στην Πράγα, από εδώ, από αλλού, Λοιπόν, όπου γκουάρντα εσύ από εδώ να γκουαρντάρω εγώ από εκεί να πούμε Μιλώντας ισπανικά, ξεσηκώνοντας την αριστερά της Ευρώπης Αυτά δεν κάνετε Πέρα από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις Η Αλίκη στο Ναυτικό και τα λιμάνια, λιμάν, αυτά δεν κάνετε Αυτά δεν δηλώνετε τι ακριβώς λοιπόν θα τους ρωτήσετε στο δημοψήφισμα τους Έλληνες a... Κοίταξε λοιπόν Μπορεί εσύ να πιστεύει ότι η Ελλάδα πηγαίνει ήδη μπροστά ή θα πάει μπροστά Όμως Θα πάρει μπροστά με συγχωρείτε Όμως η ουσία του Eurogroup της 5ης Μαΐου Της 5ης Μαΐου που ο Στουρνάρας το λέει η επιτυχία είναι η εξή. Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων Στα 50 έτη Προσέξτε Στα 50 έτη Στα οποία μέσα στα 50 έτη θα σε Ακόμη για 100 Τη χώρα και βάλε Ότι γουστάρων κάνουν Τα διμερή δάνεια του πρώτου μνημονίου Φτάνουν τα 53 δις ευρώ Καταλαβαίνεις Καταλαβαίνεις Δεν μιλάμε σου Αχίλη Εκτός κι αν έβγαλε δική του γλώσσα ο Τσίριζα Και τα καταλαβαίνει αλλιώ. 53 δις ευρώ τα διμερή δάνεια του πρώτου μνημονίου και προγραμματίζεται να αποπληρωθούν από το 2020 έως το 2041. Τα άλλα 140 δις από το δεύτερο μνημόνιο θα πάνε για τα επόμενα 30 χρόνια. Προσθέτεις χρόνια μεγάλε. Τι να προσθέσεις. Θα μου πεις χτες τα έλεγα αλλά δεν τα άκουγες. Την απο... Πόσο αποτιμούν το παιδί σου. Έτσι ούτε για πέντε κιλά μοσχαρίσιο κρέας με το επίδομα του φτωχού οικογενειάρχη. Κι όμως και όμως πιστεύεις ότι αυτό τον μηχανισμό όλο αυτής της φεουδαρχοναζιστο-φασιστικής Ευρώπης θα τον ανατρέψει ποιος ο Αλεξάκος και η παρέα του λέγε με κουράκι δραγασάκι όλα σε άκη είναι το ανδρουλάκι δεν πήγε το ανδρουλάκι ακόμη εκεί right Άρε ανδρουλάκι Που είσαι Αυτά λοιπόν Αυτά λοιπόν Αυτά λοιπόν είναι το ξημέρωμα της καινούργιας Ελλάδας στην οποία οραματίζεται Ο Σαμαράς Με το Βενιζέλο Και με τη... Βάλε και την ε, ε, Δεν θα έλεγα την αναθεώρηση Το σβήσιμο του ελληνικού συντάγματος Και το γράψιμο του καινούριου Όπου τα λέγαμε χθε τι θα συμβεί Λοιπόν Αυτά είναι η νέα μεταπολίτευση Για την οποία κόπτονται σαμαρο, σαμαρο, βενιζελο, φωτοκουρελο, Παπαντρεό τσιριζέοι Για αυτά κόπτονται Για αυτή την Ευρώπη παλέουν. Κατάλαβες μεγάλε Λοιπόν Τι θα κάνεις λοιπόν Τι ακριβώς θα κάνεις Α sorry να πούμε sorry για μαν Που λέγε κι ένα Τώρα θα τα βρεις με τη Ρωσία Πέραν του ότι μπορεί να κινήσουν Κατά εδώ Κανα δυο δύο-τρία εκατομμύρια νύφες κινέζες να μας σώσουν. Γι' αυτό πάνε τα παιδιά στην Κίνα. Δεν λέμε να βάλουμε μυαλό. Δεν λέμε να βάλουμε και ούτε θα το βάλουμε και ούτε θα το βάλουμε. Αυτό είναι γεγονό. Αλλά. <Τι> Δυστυχώ, θα το πιούμε το ποτήρι μέχρι τέλου. Τι έχει ο φίλο μου Σαμαράς έχει αφήγημα. Αμαν, έχει αφήγημα ο Αντώνη. Αφήγημα με το οποίο θα ξεδιπλώνει στι ομιλίε του τα οράματα. Άιντε κι άλλα οράματα. Για τη χώρα. Έχει όραμα, ρε παιδί μου, όλη όραμα. Ναι, σήμερα το αφήγημά του είναι στο κεφάλαιο τουρισμό. Και θα το ξεδιπλώσει σε ανάλογη εκδήλωση θα, Στο αφήγημα τουρισμός Μάστα, μάστα, μάστα love... πα, Θα παρουσιάσει λοιπόν τον τουρισμό σήμερα Ο, πα, πα, πα, πα. Δηλαδή μιλάμε για οράματα Τι να καταλάβεις τώρα εσύ με μεγάλη από οράματα. Love... Τι ακριβώς να καταλάβεις από Παρακαλώ. Μπίνουν. Τίποτα δεν πίνουν. So ναι. Τίποτα δεν πίνουν, αδερφέ μου. Τίποτα δεν πίνουν. Ναι, έτσι λέει ακριβώ η ανακοίνωση τη Νέα Δημοκρατία. Το αφήγημα του Σαμαρά. Δεν μπίνουν τίποτε, απλά ζούμε τις εποχές όπου ο καθένας, εκτός από πολιτικός, εντάξει, ε, έχει γίνει τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, αρκεί να πέσει στη μαρμίτα με τα φράγκα. Ωραίο, Μάρις, θα το κάνω τραγούδι αυτό, Έχει γίνει τα πάντα, αρκεί να πέσει στη μαρμίτα με τα φράγκα. Και καλά, λε τώρα, σκούνε ότι ο Σαμαράς κουβαλάει δυο δράμια, είναι πρωθυπουργό ο άνθρωπο. Κουβαλάει, αφήγημα, έχει αφήγημα ο άλλο του γράψε για του φανοστάτε, τούτοι εδώ του γράφουν να έχει αφήγημα και δεν του ακουμπάει τίποτα γιατί είναι η πηδιά του κόμματο. Εδώ θα τα βγάλουμε δημοτικά σύμβολο τα παιδιά. Μην σήμαινε, καλό που κύριε. Καταλαβαίνει, μεγάλε. Βέβαια, ο πρώτο, για να γυρίσουμε λίγο στο... στην αναθεώρηση του συντάγματο. Ο πρώτο ο οποίο ζητούσε αναθεώρηση του συντάγματο ήταν φυσικά ο Σωτήρας αντιπρόεδρο τη κυβερνήσεω τη Ευρώπη, ο Βενιζέλο. Πρόεδρος του Πασόκ, με το ξεχνάμε αυτό, υπάρχει. Οπότε, μετά τη διαρροή για όσα όλα θα αλλάξουν στο Σύνταγμα, το Πασόκ, το ίδιο το Πασόκ, κάνει την πάπια. Ο, δεν έχει συμφωνήσει, λέει, σε τίποτα με το Σαμαρά. Λοιπόν, τη μέρα που θα παρουσιάσουν το καινούριο Σύνταγμα, Εμείς εφόσον υπάρχει αέρας θα σας το πούμε, εδώ θα είμαστε. Όλα αυτά τα παιχνίδια τώρα είναι σαν τα παιχνίδια των ανταρτών. Ο Πουάκης Δεν ψηφίζω, δεν ψηφίζω Δεν θα ψηφίζω, δεν θα ψηφίζω δε Και όταν έφτανε η ώρα Ναι σε όλα Μπορείστε να... να... θα... θα... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι φίλη μου Κοίταξε να δεις κάτι Εσύ μπορεί να ξεχνάς Ότι ο Βενιζέλος το σοσιαλισμό Τον έχει το αίμα του Τώρα, ε, ενοιολογικά θα μου πεις τι είναι σοσιαλισμός. Ε, θα σου έλεγα ρώτα έναν πασοκτσί. Ε, λέμε τώρα ρε παιδί μου, ναι, κατάλαβες, ε, κατάλαβες. Μα ακούνε και οι φίλοι στη Θεσσαλονίκη, κατάλαβες, κατάλαβες, δεν κατάλαβες, ε. λοιπόν. Οπότε κάτσε τώρα να πούμε, κάνει τον πεκή ψιλοκομένο, ελιά, ελιά και μπαίνει η βασιλιά τώρα, ηλιά. Είναι ο πολιορκητικός κρυός Που θα επαναφέρει τη δημοκρατική παράταξη Στο προσκήνιο Ναι σου λέω Ποια δημοκρατική παράταξη θα μου πεις Αυτή την πόρνη δημοκρατική παράταξη Η οποία ευθύνεται, ευθύνεται Περισσότερο από τους δεξιούλιδες νοικοκυρέου, Για ό,τι συνέβη σε αυτή τη χώρα Το γεωγραφικό ποστό που ο Σιριζέος. Τέλος πάντων εμείς θα συνεχίσουμε Να την αποκαλούμε Ελλάδα ακόμη, Ελλάδα ακόμη. Θα συνεχίσουμε θα συνεχίσουμε σε πείσμα ε, Όλων αυτών των Ελληνοφανών Να την αποκαλούμε Ελλάδα Έχουμε και δεύτερο debate Στους υποψήφιους της κονομισιών Ήταν ραδιοφωνικό ε, Οι υποψήφιοι μίλησαν ε, Για το ποιο ήταν Και ποιο είναι το πρόβλημα της Ελλάδας Κατάλαβε οι υποψήφοι της κονομισιών τι φταίει λοιπόν, τι μας είπαν οι υποψήφοι της οικονομισιόν Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία με το πελατειακό του σύστημα Συμφώνησαν ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική από τη βάση της Είπαν οι υποψήφοι της οικονομισιόν Σε διαδιοφωνικό διαφο... με συγχωρείτε debate Κατάλαβες μεγάλη, αυτά τα λένε οι γιουγκέριδες, οι σούλτσιδες, οι σκασκα οι άλλοι να πούμε Και ο Αλέξης, ο Αλέξης πήγε στο πόρτο να φάει τάπα όχι τάπα που κάμενα μπάτσα δηλαδή τάπαρε ρε παιδί μου με ζ, ισπανικό Σερβίρεται στο πόρτο με, με κρασί πορτογαλικό Άρε Αλέξη Παρακαλώ Πρέπει να αναρωτηθείς έχεις δίκιο τηλεακροατή μου με έβαλε σε σκέψεις μετά την δήλωση του Γιούγκερ που είναι αφεντικό του Σαμαρά και του Σούρτς που είναι αφεντικό του Βενιζέλου έτσι προϊστάμενος να το πούμε μετά από αυτή τη δήλωση πιστεύεις ότι έχει πολύ μέλλον ως πρόσωπο ο Σαμαράς στην παράταξη των νοικοκυρέων και ο ο Βενιζέλος στην παράταξη των σοσιαλιστέων θα μου πεις και ο Γιούνκερ και ο Σούλτς ως αφεντικά των προαναφερθέντων Σαλαμαροβενιζέλων, ξέρουν και σε ποιους τα λένε και ξέρουν ότι δεν ακούει κανένας. Όμως το είπανε. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία με το πελατειακό τους σύστημα ευθύνεται για την Ελλάδα μιλώντας στο δεύτερο ραδιοφωνικό debate. Κατάλαβες μεγάλη; Και μίλησε ο Σαμαράς στο ελληνογερμανικό επιμελητήριο για τα πετρέλαια, άλλο αφήγημα, για το αέριο, άλλο άλλ τη Ελλάδας Αλλά όχι για να γίνει ισχυρή η Ελλάδα Πρόσεξε Αλλά για να γίνει πανίσχυρη η Ευρώπη Καταλαβαίνεις μεγάλε Ούλι σου λέω Ούλοι από κουκουέμου λου σου λου του λου, Μέχρι να πούμε άκρα δεξιά Παλεύουν για την ισχυρή Ευρώπη Παλεύ, ε, ε, ε, Έχω και αποδείξεις για το, Ακόμα και του κουκουέ λου Σου λου, μου του παλεύουν για την Ηνωμένη Ευρώπη Μην ε, μη σκά. Τώρα μην κάτσετε να σου πω τώρα τέτοια πράγματα, είναι για γέλια. Βέβαια, αλλά α, κάποια στιγμή θα σου το πω. Ναι, να γίνει πανίσχυρη η Ευρώπη. Είπε επιλέξει: Η Ελλάδα σχεδιάζει από την αρχή την ενεργειακή τη στρατηγική την ώρα που η Ευρώπη αποκτά συνολική στρατηγική. Η Ευρώπη μα! Η Ευρώπη μα, ρεκοτούτσικο! Τι καλό είδε εσύ από την Ευρώπη τώρα εκτό των ρουφιανογερμανοτσολιάδων και όλων των αθυρμάτων που πάτησαν και πατάνε αυτή τη γη. Δεν ξέρω Είδε. Τι ακριβώς είδες Πάντως ε, εκείνο που έχει σημασία Επαναφέροντας τη σκέψη μας Ότι όποιος ασχολείται σήμερα με την πολιτική Είναι πολύ επικίνδυνος Πάρα πολύ επικίνδυνος Θα σας πούμε ότι το επαναστατικό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Παίζει επικίνδυνα παιχνιδάκια Με την ιδιωτικοποίηση του νερού Θα βάλει λέει σε δημοψήφισμα Την πόληση της ΣΕΙΑΘ Ανήμερα των Δημοτικών εκλογών. Πρόσεξε. πρόσεξε. Δηλαδή, μεγάλε, εδώ μιλάμε Αυτή είναι αριστερή τώρα το, το νερό είναι κοινωνικό αγαθό Και το βάζει σε δημοψήφισμα Καταλαβαίνεις γιατί μυαλά μιλάμε Βάζει σε δημοψήφισμα Τον αέρα, το νερό δηλαδή Είναι το ίδιο απαραίτητο με τον αέρα Τι δημοψήφισμα ρε να βάλεις Η θέση σου πρέπει να είναι να μετακίνητη Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό Τι αριστερός είσαι ρε Πολάκι Εντάξει, αν ήσουν, να πούμε Νικο και φοβάσουν να μη σου πάρει το σπίτι; ο αναρχοκομονιστή σε καταλαβαίνω να πεις εντάξει να το βάλουμε σε δημοψήφισμα και το νερό αλλά εσύ ο αριστερός διαπραγματεύεσαι το κοινωνικό αγαθό σε δημοψήφισμα πόση πλάκα θα μας κάνετε ακόμα με τα μυαλά που κουβαλάτε πόση πλάκα θα μας κάνετε ακόμα με τα μυαλά που κουβαλάτε ο Βούρτσης ο φίλος μας ο Πατριώτης ο, ο, ο Πατριώτης να πούμε ναι παλιγάρι μου μας είπε ότι το επίδομα του φτωχού από το 2015 θα είναι μόνιμο. Το ανακοίνωσε επίσημα. Για να υπάρξει μείωση τη ανεργία λέει, πρέπει ο προσδιορισμό της αμοιβή της εργασίας να γίνεται με τρόπο μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, τρίχες, κατσαρές. Δηλαδή, πρόσεξε, αυτά που μας είπε, σας τα έχουμε πει πολύ πριν ανακοινωθεί το επίδομα του φτωχού ότι ο μισθό θα κυμαίνεται γύρω στα 360 ευρώ. Εντάξει και το επίδομα φτωχού Θα είναι 200... για όσους το πάρουν Για να φτάνει στα 560 ευρώ Θυμηθείτε την ώρα που σας το λέμε Και τη μέρα 30 Απριλίου του, του 2014 <σορειάζεται> Πάντως χθες που σας μεταφέραμε την είδηση Με, τις... με τα ενεργειακά πρόσθημα της Ενωμένης ΕΕ, Ευρώπης <σορειάζεται> Ορίστε παρακαλώ Ευχαριστώ πολύ με τα ενεργειακά πρόστιμα της Ευρώπης <coughs> τα οποία επιβάλλονται πια σε, όλα τα... σε όλες τις οικοδομές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα για την Ελλάδα μας ενδιαφέρει μα. κανένας δεν δίνει σημασία, κανένας δεν εκέκραξε από τηλεοπτικών παραθύρων Λοιπόν, αφού πρόσεξε, ε, ακόμη λέμε, ακόμη αποφύγαμε τον πόλεμο Αποφύγαμε, εγώ θα λέω αποφύγαμε προς το παρόν τον πόλεμο δεν μας βομβάρδισαν για να γκρεμίσουν σπίτια, να έχουμε ανάπτυξη όπως το Αφγανιστάν, στο Ιράκ και αλλού. Μας ε, δουλεύουν οι κατασκευαστικές εταιρείες με τους νόμους που περνάνε για να βομβαρδίσουμε από μόνη μας τα σπίτια μας, για να κινηθεί η αγορά της οικοδομής με τον νόμο της ενομένης Σου Ευρώπης μεγάλε. Θα φτάσουν από ξύλωμα σωληνώσεων Μέχρι αναβατόρια αναπήρων Ακόμη και σε οικοδομές που δεν κατοικούν ανάπηροι Γιατί σου λέει Στα 100 χρόνια της ζωής της οικοδομή Μπορεί να την επισκεφτεί ένας ανάπηρος Σωστά σωστά Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Μαζί με αυτά Εσύ μάζευε και αποδείξεις Για να κερδίσεις Φεράρι ε, Ξέρω εγώ Λαμποργίνι, Τι άλλο θα σου δώσει Ο, ο πατριώτης, ο πατριώτης <coughs> Με συγχωρείτε. Street. Ο πατριώτης Θεοχάρης Και τα άλλα παιδιά τα οποία Σε κυβερνάνε αυτή τη στιγμή Κυρία μου και κυρία μου Έδιναν δωρεάν τρόφιμα Στον Κολονό Και ποδοπατήθηκαν Φτάσαν σε σημείο να ποδοπατήσουν Τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών Λιποθύμησε κόσμος Πήγαν ασθενοφόρα Κατάλαβες μεγάλε ε, Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του σαν σεξ του Σαμαρά. Αυτά συνέβησαν στον Κολονό χθες. Βέβαια πώς να μην συμβαίνουν αυτά όταν, όταν, σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή, έχεις, έχεις, ε, ε, όλοι μαζί, όλοι μαζί παλέουν για, να, για την ενομένη ΕΕ. Ευρώπη. Στην Ελλάδα εκτός των άλλων, θα κάνουν και διαφήμιση, υπάρχει Ευρωπαϊκό Φεντεραλιστικό Κόμμα. Αυτό το κόμμα λοιπόν συμμετέχει και φυσικά στις εκλογές τη 25 η Μαρτίου με μια δράση τέλος πάντων. Και μας λέει ότι ήρθε η ώρα και αυτός, Ελληνίδες Έλληνες έχει και site, ήρθε η ώρα για ένα νέο όραμα. Ήρθε η ώρα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Τα άλλα παρακάτω δεν θα στα διαβάσω. Θυμηθείτε το όνομά του, θυμηθείτε το όνομά του, λέγεται Χαράλαμπος Σταμέλος και τι ρόλο θα παίξουν αυτοί στην απόλυτη κατοχή η οποία επήλθε. Δεν επέρχεται, επήλθε. Είναι Ευρωπαϊκό Φεντεραλιστικό Κόμμα Ήρθε η ώρα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μετά λοιπόν όριστε yeah. παρακαλώ you walk, you <laughs> καλά. Okay. καλά κάνετε και μας κάνετε πλάκα με τα μυαλά που κουβαλάμε yeah. Θυμηθείτε τον λοιπόν αυτόν Εντάξει yeah. Ήρθε η ώρα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βάλτε και την, ε, αυτά που λέγαμε με το καινούργιο σύνταγμα, αυτά που διέταξαν οι, το Βερολίνο, Σαμαρά και Βενιζέλου να, στο σύνταγμα, να βάλουν στο σύνταγμα για ομοσπονδοποίηση, για γερουσία, για όλα αυτά τα πράγματα και την εικόνα την έχεις μπροστά σου. Την εικόνα την έχεις μπροστά σου. Το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, είναι αν αυτά θα ισχύσουν και για άλλες χώρες έτσι, και πόσο η κοινωνική συνοχή των άλλων λαών του αναφέραμε Ιρλανδούς, Γάλλου. Καλά, του Γάλλου, άστους Οι Γάλλοι θα έχουν αντίσταση όπω η γραμμή Μαζινό. Κάποια αντίσταση θα κάνουν με την Όπισθεν. Με καταλαβαίνει τώρα έτσι. Διότι μεγαλύτερη ψευδοδημοκρατία από αυτή δεν υπήρξε στην Ευρώπη, και ούτε θα υπάρξει. Λοιπόν, αλλά μιλάμε για τους, ας πούμε για του Ιρλανδού, Ρεπέδη. Δημοποιεί, θα μου πει μετά και την επίσκεψη του Προέδρου του πρώην στελέχου του Ήρα. Τώρα στη Βασίλισσα, εκεί με τα πλουμιστά τα, στο κεφάλι, όλα να τα περιμένει. Μετά τη δημιουργία των στρατών και όλων αυτών στην Ευρώπη Πόσο θα κρατήσει αυτό το πράγμα Δεν ξέρω θα σε γελάσω Μιλάμε την εικόνα όμως Μπορείς να τη δεις μπροστά σου έτσι Είσαι μια, ένα ομόσπονδο Δεν θα το έλεγα κράτο Μια ομόσπονδη πολιτεία Λοιπόν η οποία θα κάνει αυτά τα οποία διατάσει Και θα διατάσει η Ευρώπη Η αγαπημένη σου Ευρώπη Αυτά τα ωραία συμβαίνουν α, Κυρίες μου Κυρίες μου και κύριοι She Και my... ε, Δεν θα έλεγα εγκλωβισμένοι μην βαυκαλιζόμαστε τώρα Ο καθένας που τρέχει πίσω από κάθε σωτήρα Να πούμε το γουστάρει Και τρέχει για κάποιο σκοπό Ξέρω Για να ελευθερώσει την Ελλάδα να ελευθερώσει τον εαυτό του για, να, για τον πολιτισμό yes. Είναι και ο πολιτισμός yes. Τρέχει πίσω από κάθε σωτήρα για κάποιους λόγους Όμως Από ό,τι βλέπετε Οι σωτήρες υπογράφουν προς Και βάζουν τη βούλα τους σε ό,τι τους διατάσει η καθα... καθαρ... καθαρματοποιημένη Ευρώπη Now, Με Γιούγκερ Σούλτς Ούλους αυτούς που έχουνε Ο Σμαριονέτες μπροστά That's Βέβαια όπως ε, τη γνώμη μου σας την έχω πει είπα, Σας την είπα και σήμερα Η κατάσταση είναι τελειωμένη Κάποιες άλλες εποχές κάποιοι θα αντιδράσουν Όταν θα ξέρουν Όταν θα βλέπουν με ποιον έχουν απέναντί τους Τις εποχές τις οποίες όλοι τούτοι εδώ τα Όλα αυτά τα παλαμακιστήρια θα τρέχουν να βολευτούν ε, Με την καινούργια κατοχή Όπως τρέχουν Και αυτό κάνουν και σήμερα Αυτοί που δεν μιλάνε λοιπόν Αυτοί που το πίνουν το ποτήρι θα το πιούν μέχρι το τέλος και κάποια στιγμή λίγοι είναι αλλά θα αντιδράσουν. Όμως αυτό δεν μας στερεί το δικαίωμα να θυμόμαστε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τίμησαν με την περματισ... περπατησιά τους αυτό το, το πλανήτη. Δεν δε, δε, δε θα έλεγα. Τον πλανήτη τίμησαν την ανθρώπινη υπόστασή τους. Έτσι. Πρέπει να αναφερόμαστε σε τέτοιους ανθρώπους. Να αναφερόμαστε σε τέτοιους ανθρώπους. Έχουμε ξανααναφερθεί στο πρόσωπο για το οποίο θα σας μιλήσω ε, σήμερα αλλά δεν χάνουμε τίποτε να ξαναθυμηθούμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν με άνθρωποι με αλφα κεφαλέο. τα εργατικά συνδικάτα στην Αμερική αυτή την πρωτομαγιά αύριο μεθαύριο θα τιμήσουν τον Έλληνα μετανάστη ανθρακορίχο Λουιτικά το πραγματικό του όνομα είναι Ηλίας Παντιδάκης, καταγωγή από το Ρέθεμνο. Αυτός λοιπόν ο Λούις Τίκας, ο Ηλίας Παντιδάκης δηλαδή, ηγήθηκε των κινητοποιήσεων των ανθρακορίχων στο Κολοράντο το 1914 ενάντια στον ιδιοκτήτη των ορυχείων, τον Ροκ, Ροκφέλλερ, για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας που έστειλαν στον τάφο μέσα σε 20 χρόνια 1700 εργάτες ο ιδιωτικός στρατός των Ορυχείων και η Εθνοφρουρά έστεισαν μυδράλια απέναντι από τους απεργούς τον Απρίλιο του 1914 λοιπόν οι οποίοι είχαν 7 μήνες απεργιακ... απεργιακές κινητοποιήσεις. Τότε λοιπόν ο Λούις Τίκας, ο Σπαντιδάκης δηλαδή, ζήτησε να μιλήσει με τον επικεφαλής σηκώνοντας λευκή σημαία για να μην χυθεί αίμα. Μετά τη συνάντηση ο επικεφαλής υπολοχαγός Λίντερφελτ με το τουφέκι του έσπασε το κεφάλι του Λουιτικα πισόπλατα Τον βάρεσε με τον υποκόπανο και του σπάσε το κεφάλι Διατάσσοντας ταυτόχρονα έφοδο στις σκηνές των, οικογενειών, όπου ήταν, ε, εκεί απε, ε, των απεργών που ήταν οι οικογένειές τους Και επιτόπου σκοτώνουν 8 απεργούς και 10 παιδιά από ηλικίας 11 ετών έως 3 μηνών Στην ιστορία η εκτέλεση αυτή έμεινε με το όνομα «Η Σφαγή του Λάντλοου» Ο αγώνας και ο θάνατος του Σπαντιδάκη βέβαια έγινε σημαία όλων των μετέπειτα αγώνων των ανθρακορίχων που διεκδίκησαν και απέχθησαν μετά από χρόνια τα εργατικά τους και ανθρώπινα δικαιώματα Ο τάφος του Ηλία Σπαντιδάκη, του Λουι Τίκα βρίσκεται στον τόπο σφαγής μαζί με τους υπόλοιπους νεκρούς, διότι όπως γνωρίζετε καλύτερα από μας, η εξουσία αυτό ήξερε να κάνει πάντα και αυτό κάνει και σήμερα στην Ελλάδα σκοτώνει τιμή και δόξα από μας τουλάχιστον στον Λουη Τίκα, στον Ηλίας Σπαντιδάκη, ο οποίος τίμησε την ανθρώπινη υπόστασή του περπατώντα σε αυτόν τον πλανήτη και άφησε την τελευταία του πνοή δίνοντας ό,τι πολιτιμότερο είχε στον αγώνα για τους συνανθρώπους παρακαλώ Χαίρετε Χαίρετε Χαίρετε Ξεκόλα ρε σου λέω Ξεκόλα ρε And I stand inside today At the edge of the future And my dreams all fade away I've Paragalou. learned my tomorrow Μάλιστα, πολύ σωστά ρωτάει ένας φίλος τηλεακροατής Τι θα πάνε να τιμήσουν οι συνδικαλιστές στην Ελλάδα αύριο μεθαύριο Τις κολεγιές τους με την εξουσία Έλα, έλα, τρα, τι είναι αυτά που λες για αυτούς τους αγωνιστές Για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι οδ... οδήγησαν Οδήγησαν το... Την εργατιά, στην απόλυτη ευτυχία, ευτυχία <Τι> Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. είναι αυτά που λες Είναι αυτά που λες, είπαμε Θα πάνε, θα το... βγάλουν το μεροκάμα θα πούνε τα αγωνιστικά τους Θα βάλουν κανένα τραγούδι, τώρα βάζουν τραγούδι για τον Μπακαλάκου ή ακόμη Κάνουν ε, τραγούδι εκεί τον Μπακαλάκου Το πάγος η ακομη καν τραγουδι Τολιώσαν το πάγωσε η Το λιώσαν το δισκακι Πάγωσε η τσιμενιερα <Τι> Και με τα βόρεια γαρίδες του μηνύ και το θέμα δεν είναι ένα τρογγαρίδα Το θέμα είναι να του κολλάει το τσόφι της γαρίδας Στο δόντι και να το φτύνει δίπλα του! Ναι όπως το λέω Είναι, είναι εκτός των Αλονίκη πολιτισμένη αυτή καταλαβα... με, με, Μεσηλίβης τώρα Μεσηλίβης Όχι δεν μεσηλίβη Α, Εμπειράζει Λοιπόν ε, Ελληνοποιτέ μου Ελληνί μου Λοιπόν Φτάκαμε προς το τέλος Αλλά θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι Όποιος δεν ανοίξει το ραδιοφωνάκι του να ακούσει αυτό το ωραίο τραγούδι, πιστέψτε με θα χάσει. Πάμε. Μόναχο yeah. με στην καταγνία. Μμε γοδί φε και πλάνο μη σαγάτι σαγα πίσωγιτιιάνο και βλάνο πη σατά τουου ο πισωζιτιάνο Απ' το μέρο, πώ τα ζει, πώ τα ζει, πώ Κι ω το τύπο, ω το τυστό, μια σαγα, μια σαγάπη, το ζητιάνο. Από το προσωπικό μου αρχείο ε, Είπα να μοιράζομαι μαζί σας κάποια διαμάντια που διαθέτω Ο Γιώργος Ξιντάρης Στις Αγάπης του Ζητιάνο mm -hmm. Παρακαλώ Έλα Να καλά να σε καλά, να σε church. καλά Ναι, ε, εντάξει, έγινε oh, Να σε mind. καλά, γεια σου yeah. Γεια σου φίλε, να σε καλά Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, τέλος για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι Θα ακολουθήσουν τα κλαίτια του καναλάρχου Εμείς δεν μένουμε παρά να σας ευχαριστήσουμε Για τις πραγματικά πολύ ωραίες παρατηρήσεις σα Για τις επεμβάσει σας τι χειρουργικές θα έλεγα και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες πέρα για πέρα Ούλη μια χαρά Ούλη, Ούλη. Γεια και χαρά σας Κατών FM Stereo.